Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί Τους νόμους λύσαν οι οχτροί και εμεί γελούσαμε με τα κουσκούς Τα μέρια. Μπήκαν στην πόλη οι οχτροί Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί και τους φιλέψαμε η δωρκέ χωρί χωρίς ιδέα Να είμαστε, λοιπόν εδώ μια ακόμα παρασκευή, τι ωραία τι καλά και τι παρασκευή. Παρασκευή και εθνική εορτή. Τώρα, τι πάει καλά, αυτό ασταφίσουμε τα ε, Νομίζω ότι είναι πάρα πολλά πράγματα που στράβωσαν τι τελευταίε μέρε σε όλα τα επίπεδα. Από τα εθνικά μέχρι τα επικοινωνιακά Από τα πολιτικά μέχρι την καθημερινότητα των ανθρώπων Και επειδή η κύρια είναι κυριολεκτικά ου Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο Το πρώτο μας τραγούδι να περιγράφει αυτό που συμβαίνει Είναι ωραία Λεφέμ, Στου 97,8 στην Αθήνα στου 107,1 στη Θεσσαλονίκη Λένα Κανέλη στο μικρόφωνο Νάνση Κανέλη στη Μουσική Επιμέλεια στο τηλεφωνικό κέντρο, η Λίζα Ζεφεράκου και η Ελένη Χάλη. Και στον ήχο σήμερα η Μαρία Ιψάλτη. Γυναικοκρατούμενο το στούντιο. Από την αρχή μέχρι το τέλο. Σύμπτωση, Παρασκευή, Απόγευμα. Ε, θα έπρεπε να είμαστε ενδεχομένω οι περισσότεροι από εμά σε ένα αυτοκίνητο και σε ένα δρόμο για ένα τριήμερο μακριά από την πόλη Φεφ. Αυτά είναι δύσκολα σε αυτού του καιρού. Όποιο θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας και έχουμε πάρα πολλά να πούμε Στο 1960 600 στέλνει το SMS του γράφοντα μπροστά το Real Real το, το μήνυμα δηλαδή και στο 1960 600 αποστέλει το mail του Στο μήνυμά τους Το μήνυμα του. στο mail studiopapakirilfm.gr Το τηλεφωνικό κέντρο 21 1200 Γιατί? Γιατί ζούμε Άλλοι πέφτουν στα μαλακά Άλλοι πέφτουν στα σκληρά Και δεν εννοώ χάπια Εννοώ στρώματα Απλώ και μόνο. Ε, τώρα πια πρέπει να προσέχουμε και τη λέμε. Δεν είναι στο κάτω-κάτω τη γραφή, μπορεί να είναι υπέαπτερόεντα, μπορεί να είναι ραδιόφωνο. Αλλά μην καταντήσουμε και φάτσο βιβλίο, όπου καθένα λέει το μακρύ του και το κοντό του. Ε, η εκπομπή είναι εξαιρετικώ απαγορευτική. Μισώσει ποτέ και την ακούει. Και δεν πρέπει να την ακούει ποτέ. Εκείνο ο χαμογελαστό του που φοβότανε μήπω τραυματισμένη τραυματισμένοι σφαίρε του λερό στα μάξη. Ε, Επίση την εκπομπή μισώσει και την ακούσει. Η Αμερικάνα λες και θα την άκουγε, αν και οι Αμερικάνοι έχουν αυτιά και ακούνε αυτά που θέλουν να ακούσουν. Η Αμερικάνα που έβαζε τα παιδιά της και τα βασάνιζε, είχε δύο δικά της και 7 υιοθετημένα, τα βασάνιζε και τα τιμωρούσε μέσα στο σπίτι και σήκωνε στην ιστοσελίδα τα βασανιστήρια των παιδιών, τους έρχνε σπρέι, πιπεριού, τα κλείδωνε μέσα σε ντουλάπια, με αποτέλεσμα να ζει από αυτό γιατί είχε 700.000 συνδρομητέ το γα κανάλι τη στο YouTube και γιατί σήκωνε βίντεο των 12 λεπτών πείτε μου μετά αν μπορώ να γιορτάσω εθνική εορτή που ακούω από πάνω τα αεροπλάνα όταν δεν ακούγονται κάτι τέτοιες βόμβες κυριολεκτικά στα θεμέλια του μυαλού γιατί φτάνει στα θεμέλια του μυαλού το σύνολο των views που είχε το κανάλι της ήταν 240 εκατομμύρια δηλαδή 240 εκατομμύρια φορές ανθρώπινα μάτια άρρωστα προφανώ έβλεπαν Αυτού του είδου την κατάσταση. Θα μου πείτε, τρέχει και άλλη επικαιρότητα. Ωραία. Από το 1821 μέχρι τη Μερσίνη Λοζού, εδώ υπάρχει ένα δίορο, έχουμε να πούμε πολλά, γιατί που βρισκόμαστε στην Παράγκα. Η στίχη του Γιάννη Μαύρου, η μουσική του Στέφανου Λογοθέτη στο τραγούδι Ο Λαβρέντη Και το τραγούδι είναι γραμμένο μόλι το 2017. Ήταν κάποτε παλάτι των φαλοσόλ τη γη. Μου κατάτισε παράγκα ξεπεσμένο. Συγκεμή μαζί σε μηνέη δόξα των προγόνων τα ρητά. Και σε όλου. Βγάζει γλώσσα και του ρίχνει γαλλικά. Άκαψε να γίνω στάχτη σου. Ρίξε πάνω μου τα χεισού. Ακ παραγκάζω για πάρτι σου. Κι αυτό δεν αλλάζει. Αγκά μου δεν νικηθήκαμε. Ούτε σκλάβοι πουληθήκαμε. Σε παραγκά γεννηθήκαμε. Που δεν χαμπαριάζει. Υπήρχε. Την βροχή κρατώ τα πουλιά Γλυκιά παράγκα ανοιχτή Ή έχεις κλέψει το κρυβί Έμενα με τρακόση εχθροί πρώτων Η παράγκα μα θα, ντέξει, θα κάνουν μας έχουν τελειωμένους και μα κόψανε το φω. Στη δικιά μα την παράγκα έχει ουρανό. Σκάψε με να γίνω Ρίξε πάνω μου ταχύ σου Αχ παραγκαζό για πάρτι σου Κι αυτό δεν αλλάζει Μάγκα μου δεν νικηθήκαμε Ούτε σκλαβή που λυθήκαμε Σε παραγκαγεννηθήκαμε Ούτε χαμπαριάζει Βρύπια η Λυσές 25 Μαρτίου. Και πως την πλησιάζουμε τώρα Είμαστε στο 2019 Σε δύο χρονάκια θα έχουμε και 200 χρόνια Από την Επανάσταση του 21 Δηλαδή είμαστε στα 198 χρόνια Από την Επανάσταση του 1821 Μια Επανάσταση την ιστορία της οποίας Ούδης έχει διδαχθεί στο σύνολό τη. Για παράδειγμα Μέχρι τη σύσταση του λεγόμενου νέου ελληνικού κράτους Το τότε έφτανε μέχρι τη Λαμία το πολύ πολύ ε, Είχαμε δύο εμφυλίους Τι μας χώστησαν οι εμφύλοι Θα σας τα πω στη συνέχεια Α, Σήμερα θα πληροφορηθούμε Τι δεν ξέρουμε Δηλαδή θα είναι μια εκπομπή αφιερωμένη Στη συνολική άγνοια Εννοώ άγνοια και εννοώ γνώση συλλογική Όταν κάτι κουβεντιάζεται Κουβεντιάζεται σε βάθο. Καθορίζει τη σκέψη μα. Ε, μα διδάσκει από πλευρά τη ιστορία. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Μπορεί όμω να συνεχίζεται. Προσέξτε καλά. Όχι να επαναλαμβάνεται, αλλά να συνεχίζεται. Ειδικά ω προ τα αρνητικά τη. Γιατί οι ηρωισμοί κάθε εποχή πέφτουν στου πραγματικού ήρωε τη εποχή. Σε αυτού που του δημιουργούν. Εμεί λοιπόν πλησιάζουμε στην, στην 198η επέτειο από το 1821. Ε, αυτό που λέμε εθνική ορτή που την χάνε να είναι και θρησκευτική ορτή για όσους είναι χριστιανοί ορθόδοξοι να δηλαδή είναι και του ευαγγελισμού μαζί και την πλησιάζουμε με συζητήσεις για την ε, κόρη του Μάνου Λοΐζου και λέω συζητήσεις για την κόρη Μάνου Λοΐζου γιατί τέτοια ήταν τα κριτήρια, οι χειρισμοί, οι προσεγγίσεις, οι υποψηφιότητε, οι παρετήσει, η σκανδαλολογία και τα πραγματικά περιστατικά ξεχνώντα ότι ουδέποτε μπορεί ο γόνος ή ο φέρον το όνομα κάποιου να συγκρίνεται από πλευράς ζωής με τον προγονό του. Όχι γιατί από ο ρόδο βγαίνει αγκάθι και από αγκάθι βγαίνει η ρόδο όπως λέει ο λαός. Όχι γιατί το μίλιο πέφτει κάτω από τη μιλιά όπως λέει ο λαός. Όχι γιατί ποτέ από όλα αυτά. Γιατί η προσωπική ζωή του καθενό δεν ήταν ποτέ υπόθεση αίματος. Αν ήταν το αίμα, τότε το αίμα θα λειτουργούσε έτσι ώστε δεν θα χρειαζόταν καμία αλλαγή στον κόσμο Θα κληρονούσαμε με το αίμα την πολιτική σκέψη, την, την πραγματική σκέψη, την υγεία, τα πάντα Έχουμε πολλοί κολλήσεις στον πολιτισμό του αίματο. Τώρα μπήκαμε στον πολιτισμό του ονόματος ξαφνικά Χωρίς το πνεύμα όμως, έτσι δεν μπήκαμε στον πολιτισμό του πνεύματος Με αποτέλεσμα τα ονόματα να χρησιμοποιούνται δοξασμένων προγόνων ενδεχομένως από κάθε άποψη ή πετυχημένων προγόνων ή κατάπτυστων προγόνων ως Μαρκίζα, ως όνομα Μαρκίζα αυτό που εμένα τουλάχιστον με εξαγριώνει στην υπόθεση δεν είναι η ατυχής προσωπική περίπτωση κάποιου ούτε καν η πολιτική επιλογή κάποιου είναι αυτό που διαφαίνεται ω βαθιά διάβρωση γύρω από την αντίληψη ότι το όνομα από μόνο του αρκεί. Είναι η ίσον ιστορική προσπάθεια να σηκώσει κάποιος ένα βάρος που δεν του αναλογεί ή κυρίως να το βγάλει στο κουρμπέτι για να έχει αντίκρισμα. Το τι έχει συμβεί με την κυρία Λοΐζου νομίζω θα το δείτε, θα το ακούσετε, θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Ο χειρισμός είναι άθλιος και από την ίδια. Είναι άθλιος και από το κόμμα της είναι άθλιος και από μαζικά μέσα ενημέρωσης που για μία απόφαση εφετίου τριμελούς λένε φέρετε να την ίδια ώρα που σε άλλα μέσα θα ακούσετε το ακριβώς ανάποδο να μην έχει υπάρξει καν δίκη και όλος να είναι ήδη καταδικασμένος επομένως δύο μέτρα και δύο σταθμά δεν παίζουν στο επίπεδο των αρχών για να το ξορκίσω αυτό το θέμα και να το κλείσω εδώ λέω το κλείσω εδώ γιατί έμεινε και είναι μια ανοιχτή πληγή για να μιλάμε για τους ήρωες σε μια εποχή που οι ήρωες είναι αυτό που βολεύει τον καθένα και την καθεμιά. έχουμε φτάσει να λέμε ήρωα κάποιον ο οποίος πεθαίνει από παθολογικά αίτια και να μετατρέπεται σε ήρωα φτάνουμε να λέμε ήρωας και να φωνάζουμε αθανατο κάποιον ο οποίος ε, ε, ε, σκοτώνεται σε μια διαδικασία ανταλλαγή χτυπημάτων ε, εννοώ σε ένα επίπεδο του κοινού ποινικού δικαίου ε, έχει ξεφτίσει η έννοια του ερωϊσμού γιατί έχει γίνει επάγγελμα των επικοινωνιολόγων. Για να το ξορκίσω γυρνάω πίσω το ρολόι του 1950, στου στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, στη μουσική του μάνου του Λοίζου, στο τραγούδι Η Δήμη Τραγαλάνη. Ουδή μπορεί να πειράξει το Λοίζο και το έργο του. Ούτε καν τα παιδιά του και τα γκόνια του. Ο Λοίζο ήταν αυτό που ήταν γιατί ήταν αυτό που ήταν. Τελεία και παύλα. Το λαϊκό το καφενείο. Τότε που στα καφενεία. Δεν είχε οθόνε, Είχε μόνο ραδιόφωνα Το λαϊκό το καφενείο Έχει μια πόρτα που όλο τρίζει Κι από το τζάμι Αστερίζει όλες τις μέρες είναι αδιό. Η σκυριαλτές καργός της κάλα γιατί ανοίγουμε. Τα γαρσόνι, να δεις πότε γαρ σονι, να κάρτε το θέμα που δες χρωμι. Αφού ευχαριστήσω τον φίλο μου τον Νιόνιο το μπακάλι για τον ε, μπακαλιάρο ε. Θα φτιαξω και τη σκορδαλιά Αλλά τη σκορδαλιά εμένα σας το λέω, μου αρέσει Περιμένω πως και πως γιατί μου αρέσει ο μπακαλιάς με τη σκορδαλιά πάρα πολύ ε, ε, Και φτέλει και δύο τρει μέρες ξαρμύρισμα τώρα εδώ που τα λέμε Και το κάνω όπως το κάνει η μάνα μου Ξαρμύρισμα στο γάλα και όχι στο νερό Αυτό να το ξέρετε Κάνει τον μπακαλιάρο πολύ γλυκό και δεν χρειάζεται 3 μέρες. Το αφήνετε από το βράδυ σε γάλα μέσα και μάλιστα γάλα που να το έχετε βράσει. Γιατί με τι παστεριώσει και τα τέτοια, το βράζετε το γάλα, το αφήνετε να κρυώσει και βάζετε τον μπακαλιάρο μέσα. Και την άλλη, δύο-τρει-πέντε ώρε βγαίνει γλυκύτατο ο μπακαλιάρο και είναι και πάρα πολύ ωραίο στο τιάνισμα. Ε, να πω και εγώ κάτι. Εγώ είμαι ο παδό τη κορδελιά με ψωμί. Με μία προσοχή όμω. Το ψωμί δεν είναι άσπρο. Γιατί άμα σα βγει λίγο μαυρύτερο το ψωμί, <coughs> μπορεί να θυμίζει οπτικά η σκορδελιά τη σκορδαλιά με καρύδι, που είναι πολύ βαριά, βαριά και ασήκωτη, ενώ με το ψωμί και το λαδάκι και λίγο λεμονάκι, λίγο πιπεράκι και έχετε ένα καταπληκτικό πράγμα, ανήκω στην κατηγορία αυτών που πιστεύουν ότι η καλή σκορδαλιά δεν χρειάζεται πολλά πολλά πράγματα για να γίνει και με την πατάτα, στα Επτάνισα, το όπως το ξέρω από τη γιαγιά μου, τη λένε αλιάδα, πρέπει να είναι ρουλή, και στα βουνά τρώγεται με κεφτέδες Στην παραλία ε, και στις, ε, ε, στα παιδινά Τρώγεται με μπακαλιάρο Ξέρετε ότι ο μπακαλιάρο λέγεται Και ψάρι του βουνού Είναι το ψάρι που ε, Λόγω απόστασης από τη θάλασσα Και ακρίβειας του ψαριού Τρώνε οι άνθρωποι και λέγεται ψάρι του βουνού Έφτανε εύκολο στο βουνό παστομένο, και είναι υπόθεση πάρα πάρα Πολύ παλιά ο μπακαλιάρο. Είναι υπόθεση των Βίκινγκς τόσο παλιά Και στην Ελλάδα. Το έφεραν οι Άγγλοι Α, πριν από πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Για του Άγγλους θα μιλήσουμε. Όταν μιλά για το 1821 και δεν μιλείς για του Άγγλους όπου εκεί βρίσκεται και η ρίζα όλων μας των δεινών σε εποχή Brexit, είναι σαν να μην μιλά. Αυτό που θέλει εξαιρετική προσοχή είναι να μην αναλωθείτε σε τέτοιο βαθμό για την Μυρσίνη Λοίζου και τι πολιτικέ επιπτώσει και χιλιάδε άλλα πράγματα, όσο πρέπει να ασχοληθείτε με τι δηλώσει Κατρούγκαλου και τι δηλώσει των Τουρκών Γυρίζοντα πίσω το ρολογάκι σε δύο πράγματα που σα τα επισημαίνω και θα πρέπει να τα θυμάστε ανα πάσα στιγμή και ειδικά πριν βρεθείτε μπροστά στην κάλπη. Το ένα από αυτά είναι η δήλωση του Τσίπρα που είχε βγει και ένα βουλευτή και είχε πει Φάτσα Κάρτα μετά τη συμφωνία των Πρεσπών. Μακάρι να είχαμε και στη Ρόδοδο κάτω μια τέτοια συμφωνία. Τη δήλωση του Τσίπρα ότι είναι καλό μοντέλο για να αντιμετωπιστούν και τα προβλήματά μα στο Αιγαίο. Αυτό είναι το ένα που σα πρέπει να το έχετε κατανόη. Και το δεύτερο, αν ακούτε κανέναν ήχο μέσα, ηχογραφούν στο διπλανό στούντιο, τραγουδάνε. Οπότε δεν πειράζει, είμαστε συνοδοί εδώ, όλη μια παρέα. Και το δεύτερο πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι η πάρα πολύ πονηρή δήλωση του Ιού Νετανιάχου. Ο Ιό Νετανιάχου ξαφνικά, τώρα που τα βρίσκουμε για λόγου ενεργειακού, δηλαδή αυτοί που έχουν τα μεγάλα κεφάλαια, Ισραήλ, Κύπρο και Ελλάδα, ε, με την Αίγυπτο λίγο να παίζει και αυτή σε ένα παιχνίδι και αύριο το και η Ιταλία για τα ενεργειακά με καπέλο όλα αυτά σαν τσιράκια είμαστε οι Αμερικάνοι με την Exxon Mobil τους και τις γεωτρήσεις τους υπάρχει μια δήλωση πολύ παράξενε που κάποιοι φουσκώσαν από περηφάνια που την ακούσανε Α, αχ κούνια που σας κούναγε λοιπόν ήταν η δήλωση του Νετανιάχου ότι δεν τη λένε Ισταμπούλ τη λένε Κωνσταντινούπολη και λες τώρα φίλε Έλληνες είναι αυτός τώρα τον έπιασε τώρα κάτι να λέει όχι θυμηθείτε πως ξεκίνησε το λεγόμενο Μακεδονικό. Από την ονοματολογία Όταν λοιπόν πιάνετε Η ονοματολογία Από την αρχή Αρχίστε να σκέφτεστε Τι χρησιμοποιείτε στο επίπεδο της επικοινωνίας Για να χειραγωγηθούν οι, μά, οι μάζες Οπότε εγώ τώρα Νομιμοποιούμε να σας παίξω Απλώς ένα ξενάκι αερικό Από το παραμύθι της Αναστασοπούλου Το σανταλάκι που έχει γράψει και τους στίχους Είναι ένα παραδοσιακό τη μικράς Ασίας. Στο ο Γιώργος Μπαγιώκας Και από À, πάμε πολύ καλά γιατί την έχουν κάνει οι χνηλάτες της παράδοσης. Με σκοτάδι και φωτιά σε πέρα μακριά από εκείνους π' αγαπώ σαν ξενάκια αέριπον. Από εκείνους π' αγαπώ σαν ξενάκια αέριπον. Με σκοτάδι και φωτιά σε το δόμο το βρόμο τραβώ. Ξένα στον κόσμο γυραινώ. Νέα πατρίδα ζητώ. Μα τη δική μου φωνώ. Με καινούρια πια πατρίδα, Με σπαζεμένη τη λιξίδα, Με στο πόνο των βορδών, βρήκα φίλο άκρη. Με το μόνο το βουλκό βρήκα φίλο άκρηβο σε καινούρια πια πατρίδα με σπασμένη η δεξίδα. Δρόμο το δρόμο τραβώ, ξένος στον κόσμο γυρινώ Νέα πατρίδα ζητώ μα τη μου πονώ. Φίλε μου και μου κάνε μαζί μου μια ευχή μου να γίνουν οι ευθροί, ειρήνη να χει όλη γη. Φίλοι να γίνουν οι εχθροί ειρήνη να χει όλη γη. Φίλε μου καινούργη εσύ, κάνε μαζί μου μια ανευχή. Στο δρόμο, στο δρόμο τραγώ δεν οστο κόσμο ζητώ. μα γυρνώ, νέα πατρίδας είτο, μα μου πονώ. Λοιπόν να είμαστε εδώ και Έχω λάβει τόσες πολλές για τα γενεθλιά μου. Έκλεισα ωραιότατα τα 65, την τετάρτη που μας πέρασε, στις 20 του μήνα. Και έτσι να ευχαριστήσω και την ε, σίγμα δελτα για το το κρασί που στείλε για να α, γιορτάσω και να το πιω έτσι στις μέρες μου. Να το αντιγυρίσω και να πω τι τις ευχές. Α, που, α, τι να πω. Απλώς η αγάπη είναι τόσο μεγάλη που αν ήθελα ποτέ στη ζωή μου να θέλω τον ετήσιο προϋπολογισμό του ελληνικού κράτους για να φωνάξω τους φαλισμού <laughs> μακάρι να μπορούσα θέλω ένα μεγάλο γήπεδο ε, και εντάξει δεν είναι τα χαθούμε κιόλας σαν πως θα μπορέσω να χαιρετήσω τον καθένα και την κάθε μια από εσάς οπότε να τη γυρίσω και τις ευχές για καλή άνοιξη, υγεία, δύναμη και θάλασσε χαρέ τον Ηρακλή γιατί και αυτό είναι μια ευχή που αντανακλά σε όλους και από μένα είναι για όλου. αλλά το θάλασσες χαρές ήταν αυτό που με συγκίνησε η Ηρακλή μου και στο λέω ελικρινά ε, να πω και τους χαιρετισμού μου στο Θωμά από την άλλη άκρη τη γη στατήστη ωραία τραγουδάκια έχω να σπαίξω εγώ τώρα εσένα ναι, για να αφιερώσει του φίλους σου με τη σειρά σου λοιπόν ο, ο φίλο μου ο Κωνσταντίνος γράφει επίσης ε... Να είμαστε καλά και να τον διασκεδάζουμε ενημερώνοντας τον κιόλα σωστά, όπως λέει κάθε Παρασκευή. Οπότε αυτά βλέπετε ότι είναι τα μηνύματα αυτού του είδους. Ε, η σταματία που προφανώς είναι και το κρασί, λέει, τις ώρες τις κουβέντες. Ε, να αντιγυρίσω στην Στέλλα από τη Σπάρτη τις ευχές, λέγοντας ότι ε, μια και σα ενδιαφέρει πάρα πολύ ειδικά τις γυναίκες η μετατροπή που γίνεται στο άρθρο για το βιασμό στο καινούργιο ποινικό κώδικα ανοίξτε την, το katiusa.gr θα δείτε ένα εξαιρετικό αφιέρωμα σε δύο συνέχειες με την αντίληψη που υπάρχει για το βιασμό από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα όχι μόνο ποινικά θα σας ανοίξει κυριολεκτικά το κεφάλι και θα καταλάβετε ποια, πότε, πως, με τι κριτήρια κοινωνικά, κοινωνιολογικά και πάει λέγοντα, έχει σταθεί αυτό το αδίκημα και πώ εκλαμβανόταν, εκλαμβάνεται και σκοπεύει δυστυχώ για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να εκλαμβάνεται η γυναικεία συνένεση στη σεξουαλική συνέβρεση. Ε, ο Κώστας με ρωτάει, πριν πάω στον Κώστα, ο Σιπολιώτη, λέει Καλημέρα, Καλησπέρα, Λιάννα. Σήμερα ο τηλεοπτικό σταθμό Α μετέδωσε την είδηση για την πρόταση προτροπή του Τραμπ, από χθε είναι αυτό, για την αναγνώριση από τη διεθνή κοινότητα των παρανόμων κατεχωμένων από το Ισραήλ, Συριακών υψηπέδων του Γκολάν. Ότζη <οδιζ> Ισραηλινών εδαφών ω εξή. Στην παραπάνω απόφαση του Τραμπ, αντιδρούν το Ιράν, η Ρωσία και η Τουρκία δίχω την αναφορά στην αντίθεση και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πώ λέγεται αυτό, Τσέφρι Πάγιατ, είναι Νιατανιάχου, είναι ο Λίγο Βερίκιο, ζήτου το 1821. Και ο Κώστα με ρωτάει και σου λέω: Κάνει απλώ υπομονή σήμερα στην εκπομπή. Καλησπέρα. Ποια είναι η γνώμη σα για το 1821, Υπάρχει κάτι για να γιορτάσουμε. Απαντήστε χωρί υπεκφυγέ. Υπάρχουν πολλά να γιορτάσουμε αφορούν στο λαό και όχι σε αυτούς που έγραψαν μετά την ιστορία. Αλλά υπάρχουν και πάρα πολλά για τα οποία θα μπορούσαμε να τρεπόμαστε και να τα έχουμε αποφύγει στην επανάληψή τους. Επομένως μη βιάζεσαι και επειδή είστε πολύ καλά παιδιά εγώ δεν θα ξεχάσω και μια άλλη επέτειο τώρα και λέω καλά παιδιά γιατί, γιατί πέρα από το να στέλνετε ευχές έχετε και απορίες που επιτρέπουν σε μια εκπομπή σαν τη δική μου να μην περνάει απλώς καλά χωρίς εκείνο το μεταλλόγου γνώσεως. δηλαδή τι συμβαίνει γύρω μας ανάμεσα λοιπόν στις επαιτίους των 200 παρά δύο χρόνια α, χρόνων από την επανάσταση κλείνουν και 20 χρόνια από τους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ στη Ιουγκοσλαβία δηλαδή από το στη γειτονιά μας βομβαρδισμό ε, λιώσιμο κυριολεκτικά ενός πολυεθνικού κράτους αυτό που λέγανε κάποτε πολυπολιτισμικό αυτή την αηδία και που όταν συνέβη αυτό είχαμε εθνοκάθαρση κυριολεκτικά κόψιμο μια χώρας σε κομματάκια τις οποίες ο απόϊχος των προβλημάτων έρχεται τώρα, ρίξτε μία ματιά στα Βαλκάνια. Διαβάζω λοιπόν κάτι που έχει πολύ μεγάλη σημασία γιατί τον πήρα τηλέφωνο και τον αναζήτησα το είχα το έψαξα, το χρειάστηκα για τα 20 χρόνια και δεν το έβεσαι καπιθανά. Κάπου το δάνεισα και κάπου πρέπει να πάω να το βρω. Έλα που δεν υπάρχει και άλλο βιβλίο τόσο έγκυρο, τόσο σοβαρό και τόσο πολιτικά βαθύ βιβλίο για τις 78 μέρες στόχος του ΝΑΤΟ, αυτός είναι ο τίτλος, Βαλκάνια 78 μέρες στόχος του ΝΑΤΟ, του Νίκου του το βιβλίο το οποίο εκδοθεί 5-18 χρόνια πίσω. Και γράφει ο Νίκο ο καραντινός, ο αείμνηστος, ε, στο εξώφυλλο, ε, ανατυπώνεται δηλαδή κάτι που έχει πει. Η αξία ενός βιβλίου μεταξύ άλλων μετράται και από το ο κατοχός του θα αισθανθεί την ανάγκη αφού περάσει κάποιος χρόνος από την πρώτη ανάγνωση να τον αισθήσει και πάλι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αίθεια από αυτή. Τα βιβλία που έχουν μεγάλη σημασία. Ε, Πολλέ φορέ τα έχει διαβάσει και μετά από ένα χρονικό διάστημα θες να τα ξαναδιαβάσει. Θε κάτι να ψάξει εκεί, θε κάτι να αναζητήσει. Ε, αισθάνεσαι αυτή την ανάγκη. Το βιβλίο του Νίκο Τουμπογιόπουλου ήταν ένα από αυτά. Και ο του Θαύματο, αφού τον πήρα τηλέφωνο, μαθαίνω ότι το επανέξέδωσε. Κυκλοφόρησε μόλι τώρα. Το έχω στα χέρια μου. Α, ο πρόλογο είναι του Δάνη παπα Παπα-Βασιλείου. Ο πρόλογο τη πρώτη έκδοση ανήκει στον Νίκο Τον Καραντινό. Είναι η νέα έκδοση για τα 20 χρόνια από την επέμβαση στην Ουγγοσλαβία. Τώρα που γίνεται συζήτηση για το Κόσοβο, για το αν θα κοπήσει κομματάκια. Τώρα που γίνεται συζήτηση για τη Μεγάλη Αλβανία. Τώρα που φάγαμε στη ΜΑΠΑ την κατάρτιση τη Συμφωνία των Πρεσπών, υπαγορευμένη από τι ανάγκε του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ, ε, ε, όταν άρχισε η επιδρομή, εμφανίζονταν οι Νατοϊκοί ω προστάτε των δικαιωμάτων τη αλβανική μειονότητα του Κόσοβο και τη Δημοκρατία. Όπω λέει και ο Νίκο πίσω. Υπάρχει άραγε κανεί που να υποστηρίζει σήμερα ότι αυτά ήταν πράγματα τα κίνητρα των επιδρομέων για να μην ξεχνιόμαστε και για να μην γράφουμε την ιστορία στα μέτρα των προσδοκιών μας αυτό που οι Αμερικάνοι λένε πολλές φορές «wishful thinking» ε, και επειδή αυτοί που τα γράφουν τα γράφουν γιατί έχουν κάτι να βγάλουν από αυτό, όχι όμως ο Νίκος ο Μπογιόπουλος έχω πέντε βιβλία για τους πρώτους πέντε που θα τηλεφωνήσουν στο 211 200 για το βιβλίο του Νίκου του Μπογιόπουλου και σε εσά τι θα παίξω <laughs> θα σας παίξω ένα εξαιρετικό τραγούδι. Που είναι το πως να σκοτώσεις μια νοχιά ε, Αυτό το τραγούδι έχει μια ιδιαίτερη σημασία Και το αφιερώνω σε όλους και όλες Που ακούν την εκπομπή Και συχαίνονται Και αποκρούν τους φασίστες Πως να σκοτώσεις μια νοχιά Είναι βασισμένο ε, στο, Στους στίχους του Νίκολας Γιγέν, άμα δεν ξέρετε ποιο είναι μπείτε να ψάξετε να βρείτε γιατί χάνετε που δεν ξέρετε τον ποιητή Νίκολας Γιγέν έχει κάνει ο Παπησό Ζαφυράτος ένα εξαιρετικό αφιέρωμα και στην κατιούσα αλλά αξίζει τον κόπο να τον μάθετε το τραγούδι λοιπόν που λέει η ρίχτης μια τσεκουριά να τελειώνει ρίχτη ρίχτης μια μην τη δώσει κλουτσιά, θα δαγκώσει, θα ξεφύγει αν της δώσει κλουτσιά η ψόφια οχιά αλοφαΐ η ψοφια οχιά δεν σφυρίζει ξανά, δεν της μένει πνοή και φαρμάκι να βγει. Λοιπόν, για το πώς να σκοτώσει μια οχιά και ο νόνοητο, νομίζω ότι το καταλαβαίνετε, εξαιρετικό αφιερωμένο από μένα είναι η μουσική του οράσιου Σαλίνας, η στιχή είναι του Νικόλασ Γκυγέν και η ερμηνεία είναι από τους ίντι Ίλιμάνι. λιμάνι, από μένα για σα. La culebra tiene los ojos de vidrio, la culebra viene y se enreda en un palo, con sus ojos de vidrio en un palo, con sus ojos de vidrio. La culebra camina sin patas, la culebra se esconde en la hierba. Caminando se esconde en la hierba, caminando sin patas, mayombe, bombe, mayombe, be bombe, mayombe, be bombe. Mayombe, bombe. Tu le das con el hacha y se mueve, no le das con el pie que te muerde, no le des con el pie que se va, se se baña la no, culeta, se se baña. Cuánto no puede beber no puede respirar no puede morder mayor στο serial Brexit πουλάκια μου ευρωεκλογές έχουμε και εκεί παίζονται πράγματα υπάρχει βέβαια μια διαφορά ότι εκεί υπάρχει ένα δημοψήφισμα και ακούω και μερικούς που εδώ πέρα στην Ελλάδα που καν κάτι σχόλια τα οποία είναι αναδροχιαστικά ε, παίζοντας ένα ευρωπαϊκό προφίλ σε αυτό το άθλιο λοικοσυμμαχικό μόρφωμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση με καθαρά ταξικά, καπιταλιστικά, πολυεθνικά Χαρακτηριστικά. Ε, κάθονται και λένε «Πω που μαζεύτηκαν 3 3-3 εκατομμύρια υπογραφές ε, για να μην φύγει η Αγγλία». Το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ήταν χονδρικά, 17 εκατομμύρια να φύγει η Αγγλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 16 εκατομμύρια να μην φύγει. Ήταν υπολοτικό και διχαστικό. Επομένω, τα 2-3 εκατομμύρια είναι από τη Μαγιά των 16 εκατομμύριων που είπαν «Όχι». Επομένω, δεν συντελείται καμία κοσμογονία δημοψηφισματική. Και εκεί τα δημοψηφίσματα πρέπει να εφαρμοστούν με κάποιο τρόπο. Ε, ε, ε, εύχομαι και φαντάζομαι ότι δεν θα μετατραπούν σε Δανία, που τη κάνανε 5-6 δημοψηφίσματα μέχρι να πει το ναι για να μπει στην Ευρωζώνη. Για ε, να είμαστε και σοβαροί, έτσι. Ε, Όπω στη Σουηδία, το, το, το ζήτημα τη Ευρωζώνη κρίθηκε με ένα δημοψήφισμα. Δεν είναι το δικό μα, που άλλα ψηφίζει, άλλα σου βγαίνουνε. Οπότε μπορείς να λες μετά ότι έχεις και νομιμοποίηση, με το 22-23% το παίζεις μεγάλη πλειοψηφία και να μπορείς να κάνεις όποια επιλογή θέλεις και μετά να φέρεσε ότι έχεις κάνει ένα δίκημα όταν έχει εκδοθεί από το τριμελές εφετείο απόφαση για να μην περθευόμαστε τώρα και για να μην τα παίρνουμε όλα και τα κάνουμε ένα πατσαβούρα. Ρίχετε μια πατσαβούρα. Ρίχνετε μια ματιά εκεί και με βοηθάει αυτό πάρα πολύ το κοινό μου που θα λέγανε μερικοί καβαλημένοι σε καλάμι, ενώ άνθρωποι που με ακούνε με αγαπάνε και κυρίως αγαπάνε το κοινό και να μοιράζονται πληροφορίες λοιπόν, γράφει α, ο φίλος μου ο Ανδρέας από το Λονδίνο, hello Λιάννα από Λονδίνο και χρόνια πολλά και στη γλώσσα την Ερτζιανή. &E. Αφήνω ασχολία στη τη σαπουνόπερα Brexit που μας έχει ζαλίσει αυτές τις μέρες και στέλνω δύο ειδήσει σαν βήματα από ταγκο. Αδυνατό ωστόσο να δω ποιο είναι το μπρο και ποιο είναι το πίσω. Έχεις δίκιο στο ταγκο άμα δεν το ξέρεις αυτό την πάτσεις. Η Αργεντινή οδεύει τις εκλογές του Οκτώβρη με μείωση ρεκόρ του ΑΕΠ τη από το 2009 και με άνοδο το, του πληθωρισμού τη το 40%. Ως απάντηση, η κυβέρνηση Μάκρη προσχω... προχωρεί σε περαιτέρω περικοπές δαπανών προκειμένου να μειωθεί το κακό της στο χρέος 20 χρόνια μετά την αρχή της εκεί κρίσης. Αυτό το λες φαντάζομαι για να ξέρουμε και εμείς πως τα χρόνια θα μας πάρει δικιά μας η κρίση. 50. Σε άλλα γεωγραφικά πλάτη και μήκη η δουλειά κάνει στους άντρες. Όχι στο ΓΙΑΠΗ αλλά στο γιούπι. Η διοίκηση της Deutsche Bank μετά από πολλή σκέψη δίνει ξανά μόλους στους μεγαλοδιευθυντές τη για πρώτη φορά μετά το 2014 προκαλώντας δυσφορία σε άλλα αγαθοαίγη ιδρύματα όπως η ING, η UBS, η Credit Suisse που δουλεύουν με κομμένα τα μπόνουσες. Να θυμίσω ότι η Deutsche Bank είναι σε συζητήσεις για πατρολογήματα με την Commerce Bank με μακροπρόθεσμο στόχο να χαθούν ω και 30.000 θέσει εργασία. Μετά τη συγχώνευση Είπατε κάτι Όχι, πάει καλά η Ευρώπη Τι να σας πω Γράφει και ο Παύλο από το Λονδίνο ε, Welcome στην παρέα μας Παύλο Καλησπέρα, Λιάννα από το Λονδίνο. Εδώ που παρόλε στι διάφορε θρησκείε που υπάρχουν, οι μόνοι που όλοι πιστεύουν με προσήλωση είναι ο καπιταλισμό. Εδώ που ό,τι ο ουμανιστικό και ο κομμουνιστικό αντιμετωπίζεται με καχυποψία και ω ρώσικη προπαγάνδα. Εδώ που δεν υπάρχουν αργίε και στα σούπερ μάρκετ οι άνθρωποι δουλεύουν ω τι 12 το βράδυ για να μπορέσει ο σούπερ μπίζει επιχειρηματία να πάει να πάρει το γεύμα του ό,τι ώρα βολέψει. Εδώ που συναντά εκπομπέ στην τηλεόραση τύπου Sleeping with the far right. Πώ είναι να κοιμάσαι με την άκρα δεξιά. Που προσπαθούν να αναδείξουν τη ρίζα του κακού του φασισμού, αλλά το μόνο που κάνουν είναι να εξικιώνουν τον κόσμο με το θηρίο και τι ιδέε του, κι εγώ αναρωτιέμαι τι κάθομαι και κάνω εδώ ακόμα. Πολλά συγχαρητήρια για την εκπομπή, πολλά συγχαρητήρια σε σένα ναι, για τέτοια μηνύματα. Καλά κάνει και αναρωτιέσαι. Θα σου έλαγα γύρω να δω να παλέψουμε μαζί. Δεν με παίρνει να στο πω σε προσωπικό επίπεδο, στο κάτω-κάτω τη γραφή, τι είμαι εγώ. Επιλέκτη Λοίζου Δεν είμαι. Λοιπόν, ε, κατά αυτήν την έννοια. Θα κάνεις εσύ ότι σε φωτίσει ο Θεός σου, η ανάγκη σου και η τσέπη σου. Εδώ ο καιρός αρχίζει και γίνεται γλυκός παρά την ψύχρα. Η Άνοιξη έχει έρθει. Εγώ ακούω πουλιά που δεν άκουγα τελευταίο α, καιρό. Και επειδή την προηγούμενη Παρασκευή α, κάποιος μου ζήτησε να παίξω το Working Class Hero... Μια και είμαστε στο Λονδίνο, με αυτό θα παίξω και με αυτό θα περάσω στις ειδήσει γιατί σας προειδοποιώ αμέσως μετά θα ασχοληθώ μόνο με το 1821 φτάνουν πια οι, τα τρέχοντα θα ασχοληθώ με το 1821 γιατί έχουμε μπροστά μας καινούργιο 1821 και μένει να αποφασίσουμε αν θα μιλάμε για το κρασί του 21 ή για το ξύδι του 21 εγώ σήμερα θα ασχοληθώ με το ξύδι του 21 θα ασχοληθώ με τα δάνεια θα ασχοληθώ με την αγγλική εταιρεία θα ασχοληθώ με την επίδραση της Αγγλίας στην εξέλιξη του 2021 Θα ασχοληθώ με τους εμφυλίους Και νομίζω ότι κατά αυτήν την έννοια θα είμαι και τροφή για σκέψη Επομένως σας πάω στις ειδήσει Με τον Τζον Λένον και τους στίχους του α, Υπάρχει χώρος στην κορφή Σου λένε ακόμα Αλλά πρέπει πρώτα να μάθεις πως να σκοτώνεις την ώρα που θα χαμογελάς Αν θέλεις να μοιάζει με αυτού στην κορφή του λόφου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 A working class hero is something to be A working class hero is something to be in You jump to thrill, and sex and fear. And you think you're so clever and classless and free But you're still presence as far as I can see A working class hero is something to be Είμαστε λοιπόν στο τρίμερο των χειρισμών Το χειρισμό μιας εντελώς αρνητικής και αντιφατικής ειδησεογραφίας Αλλά τώρα μεταξύ μα είναι και ορισμένα πράγματα που κάνουμε τα κόκκαλα να τρίζουν δηλαδή Όχι του Λοΐζου του κακομήρι. Δεν μπορείς να βγαίνεις μωρέ κυρία Φυσίνη μου και να λες κάτω φασισμός Επειδή σε πιάσανε κλέπτουσα ο Δηλαδή εκ των πραγμάτων Όπω και να το κάνουμε. Και δεν, δεν το πάω καν στο ιδεολογικό επίπεδο. Το πάω στο, στο επίπεδο τη. Πώ να σα το πω. Τη πολιτική αισθητική του λεξιλογίου. Δηλαδή, είναι χειρότερο από το να τραβλίζει ο Τζανακόπουλο σήμερα το πρωί στην τηλεόραση που τον πέτυχα. Δεν νομίζω ότι τα πήρε τα λεφτά. Όχι, κάνανε βόλτα τα λεφτά. Ε, και την ίδια ώρα να, να σκάει η είδηση ότι για τερλίκια που πουλάγε και τα απλακε 90 χρονών γιαγιά, γριά τι έρνωνε στο τμήμα 12 ώρες, απαντώντας ότι απλώς έκαμαν αυτό που πρέπει δια των τύπων ε, και δεν τη δώσανε ένα ποτήρι νερό. Δηλαδή, μακάρι να, να φοράγαμε όλη τα δηλαδή έξω από το τμήμα που είχαν τη γιαγιά, να το ξέραμε. Είναι, πώς σας το πω, είναι και ζήτημα... Αντικειμενικής υποκειμενικής, ε, όχι αντικειμενικής υπόσταση του εγκλήματος Αλλά υποκειμενικής στάσης απέναντι σε αυτό το θέμα Λα βρέθηκε ένας που το έκανε αυτό Αυτός τι ήταν, χεσμένος από το φόβο του Μητουπούν ότι δεν τήρησε την αγορανομική διάταξη Αυτός δεν είχε μάνα, δεν είχε πατέρα, δεν είχε γιαγιά Εδώ έχει παππού ο Πέτρος Κόκαλης τώρα, μίλανε να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Δεν είχε δει ποτέ στη ζωή του γέρο Πήγε η καρδιά κάποιου να την πάρει, να την βάλει στο αυτοκίνητο. 90 χρονών γιαγιά, να την πάει στο τμήμα. Δηλαδή είναι από τι λίγε περιπτώσει που λε ότι η δικαιοσύνη οφείλει να σε τυφλώσει εκείνη την ώρα, βρε αδερφάκι μου. Τι ήταν δηλαδή το δάνειο του 1821 στη γιαγιά. Έλεω. Είναι ορισμένα πράγματα τα οποία ξεπερνάνε τη φαντασία. Όπω ξεπερνάει τη φαντασία, ο Χρήστο με άφησε, με κούφανε σήμερα που μου στέλνει μία είδηση, με κούφανε, πίστεψε, μετά το ψάξω. Γράφει το εξή. Θεωρούμε την επιστήμη μια όση αντικειμενικότητα στην κοινωνία. Πάρε λοιπόν την ακόλουθηση είδηση, προς επίρρωση τη άποψη που έχουμε οι κουκουέδε ότι ακόμα και η επιστήμη στον καπιταλισμό έχει συγκεκριμένη ατζέντα. Ένα από τα εγκυρότερα περιοδικά, το Proceeding of National Academy of Sciences of USA, το PNSAS, ένα από τα εγκυρότερα επιστημονικά έντυπα, λέει ότι στα ετεροζυγωτικά δίδυμα, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, η τεστοστερόνη που μεταφέρεται από το αγοράκι προ το κοριτσάκι στη μήτρα, Συνδέεται μεταξύ άλλων και με την κοινωνικονομική επιτυχία που θα έχει το κορίτσι. Δηλαδή, ειλικρινά σα το λέω, και λέει ο Χρήστος ένα περίεργο πράγμα, Ρελιάνα, για την κοινωνικονομική μας θέση δεν φταίει ποτέ το κοινωνικονομικό σύστημα. Και μου έχεις και το link από κάτω. Μα το Χριστό θα το ψάξω, αλλά ότι πετυχαίνουν τα κορίτσια όταν είναι ομοζυγωτικά. Επειδή έχουν περισσότερη τετσοστερώνοι που την έχουν πάρει από το αδερφάκι του. Αυτό είναι DNA οικό ρατσισμό, ρε παιδάκι μου. Είναι DNA έχει πάει στο DNA. Δηλαδή σε λίγο θα ψάχνουν τα τελομερή. Ψάξτε να δείτε τι είναι τα τελομερή τώρα, δεν κάθομαι να κάνω ανάλυση. Και από τα τελομερή θα γεννιέσαι φασίστας Οπότε μετά τι να κάνει την έγχλη. Την έχουν την έγχλη από την κούνια οι φασίστε και είναι και, χάνω τα λόγια μου όταν βλέπω κάτι τέτοια σαν ειδήσεις. να μην ξεχάσω να πω ευχαριστώ στο γέναιο από τον Πειραιά, στο φίλο μου τον Ιόνιο τον μπακάλι για τις ωραίες ευχέ και χίλια δυο άλλα πράγματα, και ο Κωνσταντίνος μου λέει, συχνώμη κύριε Κανέζη, αλλά να, αν μπορείτε να σχολιάσετε τη δύναμη των ΜΑΤ που για μια ακόμα φορά αποδεικνύουν, δεν είναι δυνάμει καταστολή αλλά τραμπούκι, γιατί η καταστολή με τον τραπουκισμό Πολύ κοντά δεν είναι Είναι θέμα πολιτικής εφαρμογής Και πολιτικής εντολής Λοιπόν ε, σας υποσχέθηκα Ότι θα περάσω στο 1821 Θα περάσω στο 1821 Με μια σκοπιά ε, Ολότελα διαφορετική Και ε, κυρίως να το δούμε Πόσοι από εμάς ξέρουμε ε, Και έχουμε μελετήσει λίγο Και ξέρουμε σε βάθος Στοιχειοδός ότι στα χρόνια που κράτησε η εξέγερση του 2021, η Επανάσταση, είχαμε δύο εμφυλίους. Α, για να κάνουμε του εμφυλίου στην Ελλάδα, κάναμε κάτι πάρα πολύ απλό. Α, πήραμε δάνεια. Για την αντιεκπαιρεώσει σε έναν εμφύλιο, θε και δάνεια. Ακούγεται πολύ όμορφο, αλλά είναι αλήθεια. Λοιπόν, ε, στις 12 Απριλίου του 2023, η 12η Επιτροπή που είχε οριστεί από τη δεύτερη Εθνοσυνέλευση για να συντάξει έναν πρόχειρο προπολογισμό του επαναστατημένου έθνους είχε καταλήξει στο συμπέρασμα ότι στούκαρε η οικονομία μόνο στο πρώτο εξάμεινο του 23 είχαμε 38 εκατομμύρια γρόσια έξοδα και έσοδα μόλις 12 εκατομμύρια γρόσια κάτι σας θυμίζει αυτό, 198 χρόνια μετά η φορολογία, οι τελωνιακοί δασμοί, οι λύε, τα λάφυρα, τα λίτρα, ο εσωτερικό δανεισμό, οι εισφορές των τόπιων και των φιλελίνων δεν ήταν ικανές να ισοσκελίσουν τον προπολογισμό. Η έκθεση τη Επιτροπή κατέληγε με την προτροπή να γίνεται καλύτερη διαχείριση του δημοσίου χρήματο. Έτσι, στι 2 Ιουνίου το 1823, το εκτελεστικό, δηλαδή η κυβέρνηση, εξουσιοδοτεί τον Ορλάνδο, τον Ζαΐμι και το Λουριό, να πάνε στο Λονδίνο να πάρουν δάνειο 4 εκατομμυρίων Ισπανικών ταλήρων. Δεν υπήρχαν λεφτά για να γίνει το ταξίδι. Τότε δεν είχαμε μπαέρ και τα έξοδο του ταξιδιού τα κάλυψε με δάνειο ο Λόρδος Βύρον παρακαλώ. Πάει λοιπόν ο Ορλάνδος και ο Λουριώτης και συναντούν εκεί και το φιλελληνικό κομιτάτο. Μετά θα σας πω για το κομιτάτο. Παίρνουν ένα δάνειο 800.000 λιρών από τον Νίκο Λόφναν. Το δάνειο είχε τόκο 5% προμήθεια 3% ασφαλιστρα 1,5% και περίοδο από πληρωμή, 36 χρόνια. Τι μπήκανε εγγύηση. α δεν μπορείτε να φανταστείτε. Από τα δημόσια κτήματα μέχρι όλα τα δημόσια έξοδα. Τελωνία. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Υποθηκεύτηκε το σύμπαν. Τι πήραμε στα χέρια. Πήραμε αφού κράτησαν στο ονομαστικό δάνειο, κράτησαν οι δανειστές το 59%. Και εμείς πήραμε το 41% 298.000 λίρες Και σε αυτά είχαμε Προκαταβολή τόκων 80.000 λίρες ε, Για δύο χρόνια 16.000 για τα τε, χρεολύσια 2.000 ως προμήθεια για άλλες δαπάνες Και το ποσό θα το έπαιρναν Στην αγκλοκρατούμενη Ζάκυνθο Οι λογοθέτη λογοθέτηκε ΒΑΡΦ Θα το δίνανε τμηματικά στην ελληνική κυβέρνηση Παρότι είναι ληστρικό στην Ελλάδα το είδανε ω πολιτική επιτυχία τη Επανάσταση και έμεση αναγνώριση του ελληνικού κράτου. Η διάψευση ήρθε μετά και ήταν η Χρησιμοποιήθηκε το δάνειο για να κερδίσει η παράδεξη Κουντουριώτη την εμφύλια διαμάχη. Οι δύο διοργανωτέ, ο Λουριώτη, ο Γιαννιώτη πολιτικό, και ο Σπετσιώτη πλειοκτήτη Ορλάνδος σπατάλησαν μεγάλα ποσά στο Λονδίνο, ζώντα πολυτελώ ψάχνοντα το δάνειο. Σε αντίθεση με του αγωνιστέ που πολεμούσαν με φτώχεια, Πίνα και αίμα Η συνέχεια Ε; σας πάω πρώτα ανατολικά Γιατί έχουμε άλλη αίσθηση της Ανατολής Με ένα τραγούδι Του Δημήτρη Λέντζου στιχή Του Γιώργου Καγιαλίκου Στη μουσική Και στο τραγούδι την ευτυχία Μητρίτσα Που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο Κομμάτι της εξωτικής αίσθησης Που έχουμε για την Ανατολή Για να σας προσγειώσω Στο 1821 Το πρόσωπο σου σαν φαγιούν, Και σαν παλιά εικόνα Μοίρασε λένε στο χαρτούμ Φωτιά στη βαβιλώνα Με τις βαριές τις μυρωδιές Τα καυτέρα, μπαχαριά τα είναι οι βραδιές σ'αν τον θεόν τα χνάρια σ'αν βολι πιάνει το φιλί στο το σώμα γλυκά με Το μπακυρένιο το κορμί Με το χρυσό υδρότα Κάψε τα πρέπει και τα μη Γίνε φωτιά σαν πρώτα Λάγνα τα μάτια τα βαθιά Φίδι Θεός στο νό η χώρα με σπαθιά και ανοίγει σαν άλλο δρόμο. Σαν πιάνει το φιλί στο αγριό το σώμα γλυκά με και σαν ανατολή. Το στόμα. Γλυκά, ναι, και σαν ατολή. σαν πιπεριά στο στόμα. Κλέψανε λένε. Όλοι μας κλέψανε, κλέψαν αυτή Είναι ώρα ελευθερία να καλέσει το μικρόφωνο, Ευχαριστώ Δημήτρη μου για το την ευχή καλή Uh, Γιάννη, είδες, δεν ξεχνάω με λε λες που είχε ξεχάσει ότι μου ζήτησε το τραγούδι ότι δηλαδή εγώ την άνση ξεχνάμε εντάξει, μια φορά μπορώ να το κάνω έτσι αλλά δεν είναι, μακάρι να είχα μια εκπομπή μόνο με αφιερώσεις και έχεις δίκιο που λες ότι ταιριάζει το τραγούδι και με το 1821 γιατί εκεί που νομίζεις ότι είσαι αταξικός και ελεύθερο, αλλά είσαι και fact up, εντάξει, αγρότη από mm. ό,τι μπορώ να δω λοιπόν, ε, ε, κάνε κάτι λέει για να αγοράσουμε Πολύ τα τελίκια που φτιάχνει η γιαγιά του Θεσσαλονίκη. Κοίταξαν, δηλαδή, εγώ αυτέ τι εκστρατείε τύπου να βγούμε όλοι στο Facebook και να βάλουμε τη γιαγιά στα 90, να μάθει Facebook ε, για να αγοράσουμε τα τελίκια, δεν μπορώ. Είναι μια στάση ζωή ολότελα διαφορετική και το είπα και για να ειρωνευτώ λιγάκι το Facebook. Ε, το πρόβλημά μου είναι ότι δεν κάνουμε τίποτα για να του σταματήσουμε όταν το κάνουν αυτό. Ήθελα να ξέρω δηλαδή, μα το Χριστό Γιατί α, α, βάζουμε τι ευθύνε μόνο σε αυτόν που πήγε τη πιάσει. Αν είχαν βρεθεί 50 άνθρωποι που ήταν εκείνη την ώρα στη λαϊκή αγορά και του λέγανε που πάζρε, και τη σκεπάζαν τη γιαγιά με το κορμί του, σε την έπιανε. Μα το Χριστό δηλαδή. Γι' αυτό σου το λέω. Με τα τρελίκια. Τι ήταν ρε, τώρα, το δάνειο του 1821 λοιπόν. <coughs> Συγχωρήστε με το βήχα, αλλά άνοιξη είναι. Μα τρίγυρναν διάφορα πράγματα και Ελπίζω να μείνει εδώ. Λοιπόν, πήραμε ένα δάνειο. Αυτό ήταν το πρώτο δάνειο του 23 για τον ε, πρώτο εμφύλιο πάμε στο δεύτερο δάνειο πάμε στο δεύτερο δάνειο για, να θυμίσω ότι στο πρώτο δάνειο για να το πάρουμε που πήραμε μόνο το 41% και τα υπόλοιπα είχαν προμήθειες, πράγματα, λεφτά για να περνάνε καλά οι διαπραγματευτές ακούτε τη λέξη διαπραγματευτής και βάλτε το καλά στο νου σας έτσι. τα ίδια πράγματα συμβαίνουν και σήμερα για την αποπληρωμή του δανείου υποθηκεύτηκαν όλα τα δημόσια εκτίματα Όλα τα έσοδα τα δημόσια από αλληλικέ, τελωνία και χθιοτροφία. Ειλικρινά σα το λέω. Και πήγανε ε, ε, για χρέη του κράτου. Ε, κρατήθηκαν 5.900 ε, ε, νομίσματα, λίρε ήταν αυτά εκεί, από τον Ορλάνδο για χρέη του κράτου προ τη σύζυγό του. Πληρώσαμε και 60.000 εμίζε, να το ξέρετε. Πήρε, ο φιλέλληνας γραμματέα του ε, φιλοελληνικού ε, κομιτάτου της Αγγλίας τώρα που ακούτε για τα Brexit δηλαδή να τα έχετε κατά νου όταν πηγαίνει ο το Λονδίνο στο City είχε πάρει 11.000 λίρες για τη Μεσητεία ο φιλελληνισμός είχε και Μεσητεία και μόλις 10.000 δώσαμε για την αγορά εφοδίων για την Επανάσταση το τελικό ποσό που έφτασε στην Ελλάδα από τις 800.000 λίρες ήταν 289.000 λίρες αυτό ήταν όλο Λοιπόν, η ευθύνη, η ευθύνη λένε ότι ήταν κυριολεκτικά στου δανειστέ, αλλά και ταυτόχρονα μετά στη χρήση του δανείου. Το όποιο δάνειο, αυτό που έφτασε εδώ, διασπαθίστηκε για να κερδίσει η παράταξη του Μπουτουλιώτη Κολέτη Μαρβροκορδάτου στην εφήλεια διαμάχη που είχε ξεκινήσει από τον Νοέμβρη του 2023 και κράτησε μέχρι τον Ιούνιο του 2024 στην Πελοπόννησο. Το τέλο Ιουλίου, 31 Ιουλίου του 2024, το βουλευτικό, αφού καταστρέφεται η Κάσο και εξαλήφονται από προσώπου γη στα ψαρά αποφασίζει τι καινούριο δάνειο πάλι από την Αγγλία του Κάνινγκ τον έχουμε κάνει και πλατεία πλατεία Κάνινγκος πλατεία ε, με το αγγλικό κόμμα αυτός ήλεγε ε, σε μεγάλο βαθμό την δικιά μας εσωτερική πολιτική δεν, δεν ξέρω πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα σήμερα με να το δείτε Brexit, Megxit, Sexit 17 ώρε διαπραγμάτευση και πάει λέγοντας ήδη έχουμε την προετοιμασία του δεύτερου εμφυλ για να συντριβεί οριστικά η παράταξη Κολοκοντρώνη Ανδρούτσου και Πελοπονησίων, του ξαναστέλνουμε αυτά τα ωραία πουλάκια στο Λονδίνο να πάρουν άλλο δάνειο. Αυτή τη φορά 2 εκατομμύρια λίρε ε, και μάλιστα στο 55,5% του ονομαστικού του. Δηλαδή, πληρώναμε τόκου για το δεύτερο δάνειο των 2 εκατομμυρίων λιρών. Πληρώναμε του τόκου των 2 εκατομμυρίων λιρών, έχοντα πάρει η Ελλάδα από τον τραπεζικό οίκο στο Λονδίνο μόνο ένα 1.110.000 λίρες. Πάλι με τον Λουριώτη και πάλι με τον Ορλάνδο. Είδατε πως επιβραβεύει από τα γενισοφάσκια του το ελληνικό κράτος, τους διαπραγματευτές. Έτσι και σας δω να ψηφίζετε και να λέτε γιουρά γιουρά τι ωραία τι καλά. Τους διαπραγματευτές που σας λένε, σας βάλασε το μαράδιζο των κόκκινων δανείων. Και του τρίτου μνημονίου, μα το Χριστό μετά θα σας λέω Ορλάνδος και θα σας λέω και Λουριώτες. Δεν μπορώ αλλιώς να κάνω μέρα που είναι τώρα να τα θυμόμαστε αυτά Λοιπόν, όπως και το πρώτο δάνειο και στο δεύτερο δάνειο το καθαρό ποσό, το, το ποσό ήταν τελικά 816.000 λίρες Γιατί, από το 1.110 κρατήθηκαν 200.000 λίρες για προκαταβολή τόκων δύο ετών το κοχρεολύσια, 70.000 λίρες επρομήθειες, 14.000 ε, λίρες αμοιβέ στους δύο Έλληνες διαπραγματευτές. Δεν φτάνει που του έλεγε κατηγορήσει το πρώτο δάνειο ότι πήρανε κάτι 5.000 λίρες για να περνάνε καλά και να τρογοπίνουν και να μην πω τι άλλο κάνουν στο Λονδίνο. Στο δεύτερο δάνειο τους δώσαμε και 14.000 λίρες αμοιβή για έναν αγώνα των, των ξυπόλιτων και των... Των, των σφαγμένων του λαού που στα αλήθεια πιστεύανε στην ανεξαρτησία Γιατί αυτό είναι το κρασί του 21 και αυτά που σας λέω τώρα είναι το ξίδι του 21 Γιατί υπάρχει και ξίδι του 21 Δεν μεθά μόνο με το κρασί, δηλητηριάζεσαι και με το ξύδι του 21 Και καλό είναι να τα ξέρεις και τα δύο για να μπορείς να ξεχωρίσεις το ξύδι από το κρασί Το πρώτο δάνειο το χειρίστηκε η ελληνική κυβέρνηση Σκάνδαλο δώσω. Τη δεύτερη, Αχ. Αγα... Επειδή ήταν, λέει, σκανδαλώδε και θέλανε να μα καθαρίσουν οι ξένοι δανειστέ μα από τα καθήκια που είμαστε και να μα φέρουνε διαφάνεια, αφού είχαν πάρει τι προμήθειέ του, τα λεφτά του όλα μπροστά, είπανε το δεύτερο δάνειο. Α, δεν θα το διαχειριστείτε εσεί, θα το διαχειριστούμε εμεί. Και το διαχειρίστηκαν οι ίδιοι οι Άγγλοι μαζί τα μέλη του φιλελληνικού κομιτάτου. Τώρα, τι εστί φιλελληνικό κομιτάτο, την πλήρωσε ο δυστυχή Λόρθο Βήρων, που ήταν ο ρομαντικό τη και τον βάλανε μέσα. Και εξαιτία του τον πουλήσανε και αυτόν, ενώ τον πουλήσανε σαν φίρμα, σαν όνομα. Πώ λέμε Λοζο, Πώ λέμε ε, Μπελογιάννη, Έτσι. Ε, τον βάλανε σαν όνομα μπροστά το Λόρδο Δήλωνο και από κάτω βγάζανε τα ωραία του λεφτά. Αυτοί που κάνανε το δάνειο εκεί. Και από το δάνειο αυτό πήρανε 212.000 για να αναχρηματοδοτήσουν το πρώτο δάνειο. Δηλαδή, αυτοί που μα δανείσαν με το δεύτερο δάνειο που το διαχειρίζονταν, ξαναπήρανε μπροστά τα λεφτά που θέλανε. Και 77.000 για τι αγορέ όπλων και πυροβόλων, από τα οποία έφτασαν ελάχιστα στην Ελλάδα. Σα λέω μόνο ότι παραγγείλαμε κάτι πανάκριβε στην Αμερική τότε πλοία τη εποχή, κάτι φρεγάτε, από τα οποία πήραμε τα μισά, ή ένα, είναι ένα από τα τρία, ε, το οποίο μετά ο Μιαούλης το έκαψε. Το, έκαψε, το 31 το έκαψε. Ο Μιαούλης μονάχο του. Και μετά από το, από το άλλο δάνειο είχαμε πάρει έξι πλοία, από τα οποία ήταν τα τρία, τα οποία, τα τρία δηλαδή φαγώθηκαν ό,τι φαγώνεται και σήμερα. Αυτό είναι το 1821 σε μια άλλη σκοπιά Αν το θέλετε να δείτε τα οικονομικά του αγώνα Τα δάνεια του αγώνα ε, Και δεν τα κουβεντιάζουμε αυτά στο σχολείο Όχι Συζητάμε για τους τουρκοφάγους Άτε τώρα να πει τη λέξη Τουρκοφάγου, Που ήταν όλο ο Μουρλός που το έγραψε πάνω στο τέτοιο, Που σκότουσε τους μουσουλμάνους Δεν αντέχω Χρειάζομαι Αγγέλου, Επιγόντω. Και του επιστρατεύω σε στίχου Λίνα Νικολακοπούλου, μουσική Κικί Λεσέντρεκ και έναν υπέροχο Μανώλη Μητσιά που μόλι τον ακούσετε καταλαβαίνετε ότι αυτό ο άνθρωπο έχει υπάρξει και έχει ψάλει στην Εκκλησία ω Βυζαντινό Ψάλτη. Ε, Σα το παίζω κυριολεκτικά. Είναι από το δρόμο με τα Χάλκινα. Ε, Σα το παίζω γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ η φωνή του Μητσιά. Είναι σαν άγγελος εξάγγελο το εννοώ. Αγγέλι με την μπανά βαριά πως μέσα μου η καρδιά πως λιπάτε μέσα μου η καρδιά φιλάμε Σφάζουμε Το 1797 η αριστοκρατία των, Βετενών, Βρε, των Βενετών καταραίησε επτάνησα. Ε, έρχεται η Δημοκρατία των Γάλλων με τη Γαλλική Επανάσταση. Το κριτήριο των οπλαρχηγών στέλνει τον Μάρκο κατάσκοπο του Σουλίου στην Κέρκυρα για να μάθει αν οι Γάλλοι άρχοντες αφίλης ανεχθροί. Ο Αλλη Πασάς παραμονεύει. Τα όπλα του Μάρκου η γνώση που αποκόμισε από τις ξεκουστές σχολές των Ιωαννίνων ευστροφία και μουσική. Αχίλιος πέρα του, η έλλειψη θάρρου, αν και σουλιώτη. Φιλοξενείται στο αργοντικό του μεγαλέμπορα Σιωρμάντακα. Στην Κέρκυρα ο Μάρκο εμποτίζεται με τι ιδέε γαλλική επανάσταση. Ένα φόνο τον γυρίζει πίσω. Και όταν κάποιο χάλαγε γυναίκα στο σούλι, μ, έχει συναντήσει ήδη α, τον Περεβό που έχει δει ζωντανό το ρίγα φεραίο. Αλλά ε, στο σούλι, όταν χάλαγε γυναίκα, όφιλε να σκοτώσει τέσσερι άντρε από τη φάρα του φωνιά για να έρθει το ο Αλήπα Σάσορμα στο Σούλη. Ο Μάρκο παγιδεύεται στο πλέγμα του Έρωτα και τη Βεντέτα και της πατρίδας που κινδυνεύει από του Οθωμανού. Ωραίο μυθιστόρημα, Μαύρο φυλαχτό, Βαγγέλη Μπέκα, Μέρε που είναι, έχω τρία βιβλία από τι εκδόσει Ψυχογειό για του πρώτου τρει που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200, και πάμε διαφημίσει. Λοιπόν, σα χόρτασε με το 21, να σα τσιγκλίσω το κεφάλι ήθελα. Αρχίστε να διαβάζετε λίγο παραπάνω. Αρχίστε να ψάχνεστε λίγο παραπάνω. Ψάξτε το ελληνικό, φιλελληνικό κομιτάτο στο Λονδίνο. Ε, προσέχτε τα sites στα οποία μπαίνετε. Γιατί άμα μπείτε σε φασιστοειδή site θα βλέπετε άλλα πράγματα. Αν μπαίνετε σε άλλα site θα βλέπετε άλλα πράγματα. Ψάξτε όπου μπορείτε επιστημονικές πληροφορίες. Ε, δεν είναι εδώ κολαούζο που φαίνεται, χωριό που φαίνεται ο κολαούζο δεν θέλει. Το σερφάρισμα στο διαδίκτυο όταν αναζητάς γνώσει χρειάζεται κολαούζο και αυτό ο κολαούζο έπρεπε να είναι η εκπαίδευσή μα περί την πλοήγηση που σημαίνει παιδεία. Που σημαίνει παιδεία από το νηπιαγωγείο και το δημοτικό. Γιατί είμαστε και σε μία χώρα τώρα που πήγαν να την πέσουν σε παιδιά και σε μαθητέ του σχολείου τα φασισταριά και στην κόνιτσα και στα βίλια. Δηλαδή, αρχίστε, αρχίστε να σκέφτεστε όταν λέμε εκπαίδευση και παιδεία, τι εννοούμε, Έτσι, ε, γιατί. Το πράγμα είχε αρχίσει και ξεφεύγει ολότελα. Και ξαναβγήκανε τα φίδια έξω και βαράνε. Και βαράνε παιδιά. Οπότε, Νίκο, μου έρχεσαι και με ρωτά, εν ώψη και ευρωεκλογών, σα το λέω αυτό, και όλου του θορύβου που έχει δημιουργηθεί με τι υποψηφιότητε, το ευρωψηφό δέλτιο κτλ, κτλ., γιατί μια γιαγιά. Αληθινά λέει, αναρωτιέται ο Νίκος και έχει δίκιο, γιατί μια γιαγιά 90 χρόνων να πουλάει τερλί και Μα για να. Τσοντάρι στο ταπεινό τη εισόδημα, έτσι δεν είναι. Θα έπρεπε να μην μπουλάει. Θα έπρεπε να ζει με αξιοπρέπεια και με άνεση τα τελευταία χρόνια τη ζωή τη Δεν είμαστε και στο Νιώβ να ζεις χίλια χρόνια. Λοιπόν, την απάντηση θα στη δώσει η Κατιούσα. Κατιούσα.gr Δεν είναι μυστικό όταν μου μιλάς για Ευρώπη. Πού είναι η Ευρώπη η αδρατής στις Βρυξέλλες. Μα, Πού είναι οι Βρυξέλλες στο Βέλγιο. Πόσε φορέ έχετε ακούσει από τα όλα τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα αυτού τη της Ευρώπη, γιατί οι φιλοευρωπαϊκοί είναι και το κουκουέλα μια Ευρώπη των λαών. Όχι αυτή τη Ευρώπη, γι' αυτό και συμμετέχουμε στις εκλογέ. Για να είμαστε εκεί, κάρφο στους οφελμού του. Πάμε τώρα λοιπόν στην ουσία του πράγματο να δεις τι σημαίνει ευρωπαϊκές ευρωπαϊκέ αρχέ. Ποια είναι η τάση αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και πού είναι το σπέρμα του πραγματικού φασισμού. Λοιπόν. Γράφηκα, Τιούσε. Δεν είναι μυστικό πω οι έρευνε κοινή γνώμη, όχι μόνο οι πολιτικέ αλλά και άλλε, πάνω σε μια σειρά κοινωνικά θέματα, χρησιμοποιούνται συχνά, αν όχι τι περισσότερε φορέ, για διαμόρφωση κλίματο παρά για την καταγραφή των απόψεων. Στο Βέλγιο, λοιπόν, στα πλαίσια τη συλλογή ιδεών για την περικοπή δαπανών του συστήματο υγεία και ασφάλισης καλλιεργείται κυριολεκτικά ένα κλίμα ανθρωποφαγία σε βάρο των ηλικιωμένων. Με έρευνε των οποίων η είναι πολύ συγκεκριμένη. Λοιπόν, σύμφωνα με σειρά μελετών διαφόρων Ιδρυμάτων στον χώρο τη υγεία και τη κοινωνική ασφάλισης ανοίξτε καλά τα αυτιά σα όλοι. το 40% των Βέλγων εμφανίζονται έτοιμοι κυριολεκτικά να θυσιάσουν του παππούδε του, τασόμενοι υπέρ τη άποψη, η οποία προφανώ και του υποβλήθηκε σε σχετικό ερωτηματολόγιο, μετά τα 85% να μην καλύπτονται πια οι ακριβέ θεραπείε που επεκτείνουν τη ζωή των παππούδων. Το 40% των Βέλγων το πιστεύει αυτό. Το 69% των ερωτηθέντων θεωρεί θεμητό ένα κόστος θεραπείας μέχρι και 50.000 ευρώ σε κρίσιμες θεραπείες που σώζουν ζωές αλλά αυτό το ποσοστό του 59% γίνεται 28% όταν η θεραπεία αφορά κάποιον που είναι 85%. Στη λογική έφαγαν τα ψωμιά τους. Πρωταθλητές στη γεροντοκτονία παρουσιάζονται οι φλαμανδοί με πολύ ψηλότερα ποσοστά συμφωνίας με τον αποκλεισμό των πιο ηλικιωμένων από τη δωρεάν περίθαλψη Τρει στους 10 είναι υπέρ τη κάλυψης των εξόδων α, ανθρώπων σε κόμμα αλλά αυτό αν παρατηρείται έστω και ένα μόνο χρόνο τη ζωή του. εκτός και αν πρόκειται για 85 άριδες οι 85 άριδες τους τραβάζει την πρίζα με τη μία μειοψηφικό λόχι ασήματο είναι το ποσοστό που όσων παρουσιάζονται υπέρ των κυρώσεων σε καπνιστές και πότες το 46% εμφανίζεται αρνητικό στη μη κάλυψη εξόδων για ασθένειες και ατυχήματα που οφείλονται σε ανθιγύηνο τρόπο ζωής. Αλλά το 17% συμφωνεί απολύτως να μην έχουν καν ασφάλεια υγείας όσα άτομα καπνίζουν και πίνουν. Λοιπόν, ε, τότε να ξέρετε ε, και συνεχίζω ότι αν τα μέτρα περάσουν θα δημιουργηθεί ένα σύστημα δύο ταχυτήτων Όπου μόνο οι πιο ευπόροι θα μπορούν να επιβιώσουν αν έχουν ξεπεράσει το κρίσιμο όριο ηλικίας Μετά το οποίο δεν δικαιούνται να ζουν σε βάρος του κοινωνικού συνόλου Οι υποκριτές τώρα ποιοι είναι ρε παιδιά, είναι αυτοί που κάναν την έρευνα Όπως ο καθηγητής Ελσαρντή εκ του Ινστιτούτου ΙΝΑΜΗ που δήλωσε πως αυτά τα ποσοστά είναι υπέρ του αποκλεισμού, είναι σοκαριστικά Σοκαρίστηκε ο ίδιος Αφού ο ίδιος έβαλε αυτό το ερώτημα Που πήρε τη σοκαριστική απάντηση Γιατί είναι σοκαριστικό να βάζει το ερώτημα Για να πάρεις μια σοκαριστική απάντηση Λοιπόν μέχρι το 85 Οπότε αφιερώνω εξαιρετικώς Στο φίλο μου Το γεωροναυτίλο Στη γιαγιά με τα τρελίκια Και σε όσου έχουν πατήσει τα 90 Μαγιά τους Που τα πάτησαν τα 90 Τείχοι του που δεν ζουν για την ώρα στο Βέλγιο και από πείσμα για όλα αυτά, σε μένα είναι που μόλις έκλεισα τα 65, ένα τραγούδι της αδερφούλας μου και της ξένιας της δικαίου, σε στίχους Μάκη Τσιλιμιδού, που το τραγουδάει και η υπέροχη η Αφροδίτη Ιφρυδά, μέχρι το φίλτρο. Έτσι δηλαδή, αφού με θέλουν να το πιω το θάνατο, εγώ θα καπνίσω το τσιγάρο μου μέχρι το φίλτρο. Είπα να ανάψω ένα τσιγάρο και τα φαρμάκια να τα φουμάρω μέχρι το φίλτρο δεν θέλω ήπτο από κανένα ούτε από σένα Μέχρι το φίλτρο Δεν θέλω ήττο Από κανένα Ούτε από σένα Δεν είμαι θύμα Κανενός Ούτε παιχνίδι Και στην αγάπη δε καταλαβέ το, Κατάλαβέ το, κατάλαβέ το Και στην αγάπη δε παινιβέτω Κατάλαβέ το, κατάλαβέ το Ήρθε η ώρα να σε αφήσω, και από τη ζωή σου να ποχωρίσω, πες μου αντίο, τέρμα ιδίω. Κλείσε την πόρτα αφού σου το πα. Πε μου ατίο, τέρμα ιδύο, Κλείσε την πόρτα αφού σου τοπα. Δεν είμαι θύμα κανενό. Και στην αγάπη δεν παινιβέτω. Καταλαβέ δε το. Κατάλαβέ το. το. Και στην αγάπη δε παινιβέτω. Καταλαβέ το. Κατάλαβέ Λοιπόν φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος της εκπομπή και επειδή με πειράζει η έννοια σύνταξη συνδυασμένη με την ηλικία η έννοια σύνταξη συνδυασμένη με το θάνατο η έννοια σύνταξη πέρα από τα πρόσωπα πέρα από τις καταστάσει. και η χιδεότητα απέναντι στους γέρους προθανάτου και μεταθάνατον και με αφορμή τη γιαγιά την 90χρονη που την πιάσανε για τα τερλίκια θυμήθηκα την περίπτωση μιας γιαγιάς που έφυγε χρόνια κατάκητη, η κόρη τη την είχε εμποσχοληθεί με την τελευταία στιγμή. Και συμπίπτει τη μέρα που αφήνει το μάτι του τον κόσμο. Δεν θέλω να πω ονόματα και λεπτομέρειε γιατί θα χτυπήσω βέστευσε χορδέ και ενδεχομένω να με πάρουν και τα κλάματα. έφτασε και το χειρόμο με τη σύνταξη που έσκει η κόρη. Και η πρώτη δουλειά τη κόρη ήταν να με πάρει τηλέφωνο να με ρωτήσει αν η σύνταξη είναι του μήνα ή του προηγούμενου μήνα για να μην έχει επειδή πέθανε η μάνα τη, δυο άνθρωποι ζούσαν με μια ταπεινή σύνταξη των 400 και κάτι ευρώ δυο γυναίκες ζούσανε από αυτή και μόνο, χωρίς κανένα άλλο εισόδημα κανένα όμως, όταν σας λέω κανένα άλλο εισόδημα και αυτός ο άνθρωπος, ο αυτός που λέμε απίστευτα φτωχό και απίστευτα αξιοπρεπής μιαζόταν αν η σύνταξη είναι του επόμενου μήνα ή του προηγούμενου και αν πρέπει να την πάρει ή δεν πρέπει να την πάρει όταν υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις σε αυτό τον κόσμο εγώ μου φίλη και συμβούλεψα και συμβούλεψα σωστά για να μην εμπλακεί στα γρανάζια του νόμου ενώ η καρδιά μου έλεγε πάρτε να τη σύνταξη γιατί χρειάστηκε να μαζέψουμε λεφτά για να θάψουμε τη γιαγιά να τη θάψουμε με αξιοπρέπεια και να έχει και τον τάφο τη, γιατί με μια τέτοια σύνταξη γύρατος ούτε να πεθάνεις δεν μπορείς ούτε φέρετρο να αποκτήσει. Κατά αυτήν την έννοια λοιπόν αυτό το αφήνω στην κρίση σας και σας αναγκάζω να σκεφτείτε σε μια κοινωνία που δεν θέλει τους γέρους παρά κόστος που δεν γεννάει παιδιά γιατί υπάρχει κόστος που δεν θέλει μετανάστες γιατί φοβάται ότι τα εργατικά χέρια που θα έρθουν θα τις πάρει τη δουλειά που δεν έχει και που όμω τους χρησιμοποιεί επειδή ακριβώς το ευρωπαϊκό και το ντόπιο κεφάλαιο γιατί είναι φτηνότεροι μέσα στην απελπισία τους ανάμεσα σε συμφωνίες που κλείνουν αυτοί που έχουν τα λεφτά και μας κάνουν να κρίνουμε ότι λες και τα εμείς σαν να τρως απίθανα γεύματα επειδή τα βλέπεις στην οθόνη της τηλεόρασης και δεν ακούς ξαφνικά το στομάχι σου να γουργουρίζει και τα πόδια σου να κόβονται από την πείνα και επειδή υποκρισία θα έπρεπε να είναι και η εξάλληψή τη το νούμερο ένα κριτήριο μη υπόκειψης στα ψέματα Όταν πρόκειται να πάτε στην κάλπη Θα σας αποχαιρετήσω με ένα πολύ χαρούμενο θλιμμένο τραγούδι Ο του είναι θλίψη Το παράξενο είναι ότι ο Χιώτης που έχει γράψει τη μουσική Σε αυτό το τραγούδι έχει γράψει και τους στίχους και ελάχιστοι το ξέρουν Έχει χιλιοτραγουδηθεί, εδώ όμω είναι σε μια εκτέλεση εντελώς αλλιώτικη από έναν εντελώς αλλιώτικο τόλι σκόπουλου για να δώσω ένα λίγο χαρούμενο κλίμα στο τέλος μιας εκπομπής που θα έπρεπε να είναι στα αλήθεια εξεγερτική του μέσα μας και να μπορούμε να μεθύσουμε με το κρασί του 21 θλίψη για να μην αισθάνεστε θλιμμένοι το τρίμερο που έρχεται καλό μπακαλιάρο, καλή σκορδαλιά καλά μαντάτα από τους αρχαγγέλους σας χρόνια σας πολλά και μακάρι πατρίδα να μην έχει τη μοίρα που τις επιφυλάσσουν οι απάτριδες. Οι απάτριδες ψυχείται σώματι και διανοία. Καλά να περάσετε. Κρασί, ούτε πιωτό απόψε δε απόψε δε με πιάνει και κλαίω την αγάπη μας που έχει πια που έχει πια πεθάνει στην καρδιά μου απόψε μια θλίψη έφυγες εσύ και πολύ μου έχει λείψει κι όμως περιμένω με λαχτάρα στην καρδιά να χειρίσεις μια βραδιά στην καρδιά μου απόψε μια θλίψη Έφυγε εσύ και πολύ μου έχει λείψει κι όμως περιμένω με λαχτάρα στην καρδιά να χειρίσεις μια βραδιά Για τουρό, ούτε κανεί. Μπορεί να με, μπορεί να με γιατρεψει και μια ζωή που ζήσαμε. Τι την έχει καταστρέψει, νιώθω στην καρδιά μου. Απόψε μια θλίψη, έφυγε εσύ και πολύ μου έχει λύσει.